Στον αέρα του Music Society Στο μικρόφωνο είναι η Θένη Εξωτοπούλ Και ετοιμαζόμαστε για μια δοκιμαστική πτήση Κάπως διαφορετική οραδική γιατί σήμερα έχουμε παρέα έχουμε παρέα δύο νέους καλλιτέχνες ένα νέο συνθέτη το Γρηγόρι Πολίζος και μια νέα τραγουδίστρια τη Μαρία Κρασοπούλου καλώς τους καλώς ήρθατεespera καλώς εβρίκαμε πολύ χαράμα που είστε εδώ κι εμείς νόμισε ότι αυτή την συνάτση εμείς τουλάχιστον την είχαμε κανονί πολύ καιρό κάπως άτιπα γιατί απ την πρώτη στιγμή που είδαξα το δίσκο Διαφέρθηκα πάρα πολύ για αυτή τη δουλειά Και επειδή δεν είναι και πολύ εύκολο πια να ακούσεις Το αποφασίσαμε και το κάναμε μεταξύ μας μεταξά Γνωριστήκαμε Και να που λοιπόν στον αέρα Γιατί, γιατί υπάρχει ένας καινούριος δίσκος Ο πρώτος του δίσκος, Γρηγόρη ναι. Και εκεί που κάνει τον το έτσι και Μαρία έτσι. Να ξεκινήσουμε με μία πρώτη γεύση από το δίσκο ναι. Εγώ σκέφτηκα να ακούσουμε πρώτα το κουτσό στρατιωτάκι που και στο δίσκο και αλληλεπίση ό και στην αποψινή εκβοδή. αυτό το τραγούδι που ακούς πετάχ. Και απ' τους παλιούς καιρούς κύλισε άργα στην άδεια μου βράδια Μου θύμισε εσένα Σκεφτικός και απόψε περπατάω στα στενά Δεν ξέρω τις αγάπες ασκούν, μα δεν με νιώθει, δεν με πειράζει. Ποτέ με βλέπω τρίζουν όλες οι ευφυίες μου, χωροποιάν διαβολικά η προσευφυία μου στην ασπρή πλάτη σου. Δεν ξέρω μη πως είμαι ένα στρατιωτάκι κουτσό μολυθένιο και δεν μπορείς να βρεις για μας ένα τραγούδι γραμμένο Εσένα θα βουτήξω στη φωτιά Κι ας μείνει μέσα στη στάχτη μόνο Η μολυβένια μου καρδιά Μη μου λυπάσαι μπαλαρινίτσα μου Θα σε θυμάμαι σαν θα σβήνω στη γονίτσα μου Να μου χορεύει Και με τα βλέφαρα σου γύρω μου, αέρα να μαζεύεις. Δεν ξέρω μήπως πως είμαι να στρατιωτάκι που ζω, και δεν μπορείς να βρίζεις γαμώσει να τραγουδάς. Ξέρω μη μου πεις πως είμαι ένα στρατιωτάκι κουτσό μολυβένιο και δεν μπορείς να βρεις για μας ένα τραγούδι. Μόλι και δεν μπορεί να βρει για μα ένα Αυτό ήταν λοιπόν το κουτσοστρατητά και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Ναι, από αυτό το τραγούδι Λοιπόν, ο, ο δίσκος τον είπαμε με τον τίτλο Σε αυτό που δεν ξέρω ο τίτλος να ξεκινήσω από ένα γρηγόρι. Mm. Είναι ένας καινούργιος δίσκος, σε τόπους που δεν ξέρω, το ξαναλέμε, γιατί είναι καινούργιος και καλό να τον μάθουμε. Τι δίσκος είναι αυτός, δηλαδή, αν τον παρουσίαζες εσύ, που είσαι και ο Καθήλην αρμόδιος. Τι δίσκος είναι. Θα έλεγα ότι είναι ένας δίσκος συνθέτη, καταρχήν. Ε, με τη φροντίδα ενός άλλου συνθέτη, του Νίκου Σουδιαρή, που έχει επιμεληθεί, έχει κάνει την παραγωγή. Ε, είναι μια εξάρτητη παραγωγή, με την έν Είναι δίσκος μαζί με βιβλίο, ο Ψιγκητός Γαυριλίδης, με νέα τραγουδιά. Τι τραγουδία είναι αυτά, τι είδη, πού τον τοποθετείς μουσικά. Ε, θα λέγαμε σε αυτό που λέμε καλό ή κακός, έντεχνο ελληνικό τραγουδί. Πληγεί, άνοιξες τώρα, ε, <laughs> το καταλαβαίνεις. Έχει και λαϊκές νόντες μέσα, έχει και λίγο πιο ροκ στοιχεία, αυτό είναι το ύφος. Νιώθεις εσύ ότι δίνεις το στίγμα σου, έτσι ε, μας παρουσιάζεις έτσι, με μια πλήρη ταυτότητα, με αυτό το δίσκο. Του λέω για αυτό ναι. που είσαι σήμερα γιατί Καλά, θα ναι. εξελιχθείς προφανώς Μακάρι ε, Ναι νομίζω πως ναι Ματι πόσο πέβαιε 100% ναι mm. Και είναι και τα τραγούδια Είπες ότι βγήκε με τη φροντίδα Ένας άλλος συνθέτη mm -hmm. Έχει γίνει σε παραγωγή του Νίκου Ζούδιαρη mm. Θες να μας πεις λίγο πως έγινε αυτή η γνωριμία Και για να σε προλάβει επειδή μπορεί ήδη να έχεις απαντήσει πολλές φορές αυτή την ερώτηση Είναι πολύ πιθανό να απαντάς για όλες την καριέρα σου, <laughs> την ερώτηση, οπότε <laughs> μάθαι να απαντάς. Να <laughs> το βάλω στο κάπως, αυτόματο. Κάπως πρέπει να είναι. Νομίζω ότι είναι Εντάξει, πολύ σημαντικό, ναι, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ε, όλα ξεκίνησαν λοιπόν από ένα μήνυμα στο Internet, στο MySpace. Τότε που ακόμα το MySpace ήταν κάτι. Έστειλα στον Νίκο το Ζούδια λοιπόν ένα μήνυμα, παρακαλώντας τον, προτρύποντάς τον να ακούσει το συγκεκριμένο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Γι' αυτό μάλιστα, είπα και εγώ ότι Με άλλο νερμήνε αυτή βέβαια τότε, με άλλη ενεορχήστρωση. Ε, δεν το περίμενα, μου απάντησε σχεδόν άμεσα, την επόμενη μέρα αν δεν κάνω λάθος, ότι το άρεσε πάρα πολύ. Μου μίλησε με θετικότητα τα σχόλια και για την ενεορχήστρωση και για τη μουσική και άρχισε έτσι μια κουβέντα, ίντερνετικά. Όπου μετά από, δεν ξέρω, δύο ή τρεις βομάδες βρεθήκαμε και από κοντά. Ήταν η πρώτη μας φορά που συναντηθήκαμε. Πολύ αυτό. Ε. Ενώ πολύ μαγικό. Ναι, εύκολα ακούγεται έτυχε... Κάπως έτσι έγινε και με Μεσένα Μαρία και εσύ πρώτα γνωρίστηκες με τον Λίκο Ζουδιάρη. Ακριβώς έτσι, όταν πριν από τρία χρόνια είχα σκοπό να μετακομίσω στη Αθήνα και να μείνω, να το παλέψω και με το τραγούδι και γενικότερα πάνω στο αντικείμενο των σπουδών μου, έστειλα, δημιούργησα ένα λογαριασμό MySpace με κάποιο demo που είχα φτιάξει από στούντιο και προώθησα τη σελίδα σε τέσσερις-πέντε ανθρώπους συγκεκριμένους για να μου πούν την άποψή τους, γιατί αυτό το κουβάλαγα από μικρή και ήθελα να, να λάβω απαντήσεις. Απαντήσεις ως προς τι, αν είσαι καλή, αν είναι ενδιαφέροντα να σε αξιοποιήσουν σε δίσκους, πώς το έχεις αυτό. στο μέλλον Αν μπορώ να κάνω κάτι, mm. γιατί ε, σίγουρα όταν είσαι παιδί στην Καλαμάτα, από το περιβάλλον σου ακούς πράγματα για τη φωνή σου θετικά, Είχα, έχω ασχοληθεί και από μικρή, βέβαια, επεγγελματικά, αλλά σε τοπικό επίπεδο και ήθελα να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου εδώ. Ε, ο Νίκος Βουδιέρης απάντησε. Ε, ήταν μία από τις αλλά ήταν ίσως η πιο θετική, ε, με θετική ενέργεια. Ε, έμεινε εκεί για κάποιο καιρό, μέχρι που αναζήτησε μία τραγουδίστρια για να συμμετέχει στο δίσκο του Γρηγόρη. Του την έκλεψες Γρηγόρη, <laughs> γιατί από ό,τι θυμάμαι λέει μέσα στο βιβλίο ότι την είχε κρατήσει την τη Μαρία, Μαρία ναι, για ναι. Εκείνον, αλλά ήταν ωραίο πάντως που συνδυαστήκατε και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι δύο νέοι καλλιτέχνες απευθύνονται σε έναν συνθέτη mm -hmm. έμπειρο και εννοείται με μία θέση σε αυτό το χώρο και κάπως και δύο βρίσκουν ένα δρόμο μέσα από αυτό. Ήταν σαν άνοιξε αυτό στην πόρτα για να και για να βρεθείτε εσεί και για να βρείτε και το δρόμο που ελπίζουμε να για πολύ ακόμα. Έτσι, ναι. Τον έχεις βάλει και έχει τα κουδείσει Ναι. Οπότε να ακούσουμε τον ντοί το που έχετε κάνει μαζί με τον Νικό Ζουδιαρη, yeah, yeah. το Νίκο ζούδια. Το ακατοκητο μισή. Yeah. Είναι και το πρώτο του αυτό. Yeah, yeah, yeah. Πολύ ήταν... πρόσφατο κιόλας, νομίζω. Τα και Πρόσφατα, το ναι. οποίο γιατί μπορεί να κάνουμε σήμερα βίντεο βιντεόκλιπ για το YouTube, για κανάλια για... Τι... Σίγουρα για το YouTube σε πρώτη φάση Τώρα έπειτα θα σταλεί και στα κανάλια και... Σε ποια κανάλια ε, ναι. Ερωτηματικό Πάντως το στον... λέω <laughs> γιατί είχα πολύ καιρό να, τουλάχιστον εγώ να δω βιντεόκλιπ Ειδικά έτσι από Δεν λέω από τη Μαντώνα Ενώ από ανθρώπους που έχουν μια άλλη Έτυχε και είχα ένα δικό μου άνθρωπο σκηνοθετή Ο οποίος αυτός μου πρότεινε να το κάνουμε Και φυσικά μου άρεσαν ι Ήταν ένα λίγο budget video clip Γιατί όχι να μην το κάνω Και σαν εμπειρία και για εμάς ήταν καλό Ήταν πολύ όμορφο κιόλας Λοιπόν για να το ακούσουμε κάποι σε σπρώχνει μα απ' τα όνειρα που είχες πάντα κάτι σε διώχνει με έναν τοίχο που χτίζεις ολόρια βάζεις κι όσο λέω σε ξέρω, τόσο ξένη μου μοιάζεις τα κομμάτια παθείς προσπαθώ να μαζέψω Του χτυπώ να μ' ανοίξεις Μα με κλείνεις απ' έξω Τη ζωή μας κοιτάζω Σε μια γυαλίνη και λέξεις Που πετούν στον αέρα Εγώ το διάλεξα να σ' αγαπώ Θυμήσου το θέλες πολύ Όμως η αγάπη θέλει πάντα δυο Κι όσα μια νησύ, ένα κατοίκη τον εσύ, την Παγανάπι εκεί. όλα μια σούμα χέρια που επάνω μου στρέφεις. Και όταν λέω σε κάνω, πάντα εδώ επιστρέψει. Παρασμένα. Σε βήσει, μια επιτέλους να συστεί. Έγω τον Άλεξανδρά σάγανα, εμείς ουτόθελες πολύ. Όμως, όμως η θέλει πάντα δύο, αλλιώς αμείζημενης. Ένα κατήχη τον Κι μην πηγαί Ένα κατήκι του Νισήμα μα εκεί. Λοιπόν των Νισή νομίζω ότι είναι ένα τραγουδικό Ακουργεί αρκετά από αυτό δύσκολο. Έχει Ναι, ναι, προς το παρόν είναι αυτό που έχει ξεχωρίσει με mm -hmm. ναι. Σήμερα θα φροντίσουμε να ξεχωρίσουν και τα υπόλοιπα. ελπίζω. <laughs> λοιπόν, έχει μια ίδια ερότητα αυτός ο δίσκο. Τουλάχιστον μία που εγώ. Ε, θα χρησιμοποιήσω μια φράση που λέει και ο ίδιο νικοσυγιά μέσα, ότι είναι ένας δίσκος αλλά παλαιά, Και θα πούμε στην πορεία, τι εννοούμε, θα φανεί και νομίζω. Αλλά έχει ένα περίεργο τρόπο για το πώς ξεκίνησε. Αλλά ό,τι ξέρω και με άλλους συντέλεσε του δίσκου που γρήγορη μέσα από αυτόν τον τρόπο. Με τους τρεις από τους τέσσερις λυγού γνωρίστηκαν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή αν ξέρουμε να βγει που ακούσαμε πριν στο κουτσό τη Γερτάκι, Όλους άλλους μέσω ίντερνετ του Να πούμε λίγο τους γιατί είναι όλοι νέοι και, και του ξέρουμε, είναι η αυγή που ήδη Αυτός ο δίσκος παρουσιάζει ένα νέο, νέο συνθέτη, μια νέα τραγουδίστα, αλλά και τέσσερις νέους στοιχουργούς. Λοιπόν, επειδή, δεν ξέρω τώρα, προσπαθώ να μπορώ λίγο στην ψυχολογία ενός νέου καλλιτέχνη που ψάχνει, προσπαθεί να βρει ένα δρόμο, όχι απαραίτητα προς τη δισκογραφία που εντάξει, μεγάλη συζήτηση για το είναι τώρα, αλλά γενικά να βρει ένα δρόμο σε αυτό που θέλει να κάνει. Πιάνομαι, λοιπόν Μαρία, από μια φράση που λες, γιατί Κυρίως να πω ότι την ιστορία την εξωστορείς εσύ, αλλά, Γρηγόρη, αλλά έχουνε και η Στιχούργη γράψει κάτι και ο Ζούδιαρης παρεμβαίνει ναι. και εσύ, η Μαρία, έχεις πολύ <σχυ> κείμενο. Λες λοιπόν ότι πια από την φράση ενός γραφείο ότι η τύχη είναι για τους άλλους, τελικά ήταν και για σένα. <σχυ> αλλά αναρωτιέμαι εσείς όλο αυτό που έγινε μέχρι σήμερα τουλάχιστον, το αποδέτεται μόνο στην τύχη. Ε, θεωρώ ότι για να φτάσεις στο σημείο να προσδοκάς απ' την τύχη να σου δώσει κάτι ε, προϋποθέτει να έχεις κάνει και εσύ πράγματα για να έχεις προτιμάσει τον εαυτό σου mm. να δεχθείς την τύχη. Ιδάλλως, δεν θα έρθει ποτέ. Ή και να έρθει δεν θα είσαι άξιος στο να τα, στο να τα φέρεις πέρας. Οπότε... Ε, αλλά... Ναι, θεωρώ ότι η μαγεία είναι και το πριν να... που... Δηλαδή πριν αναζητήσεις τη τύχη σου έχεις κάνει μια προτεμασία προσωπική, ε, περιμένοντάς τη. Οπότε δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή περιμένεις την τύχη σου αλλά την τσιγκλάς και λίγο. Οπότε λες ότι ουσιαστικά είχα κάνει πάρα πολλά πράγματα και κάποια στιγμή κάπως έγινε είχα... και μια σύμπτωση, μια συγκλή. Είχα συγκλήρια. κάνει πολλά πράγματα, το είχα μέσα μου, το ήθελα πολύ, είχα ασχοληθεί πάρα πολύ με το τραγούδι και ήθελα να ασχοληθώ με αυτό παρά τις σπουδές, αυτή είναι δηλαδή η μεγάλη μου η αγάπη. Οπότε πέρα από την τύχη ακούγεται μια πολύ έντονη επιθυμία γι' αυτό. Ε... Και αγάπη και ένα πάθος γι' αυτό, εγώ αυτό διακρίνω περισσότερο. Ναι, ναι. Γρηγόρη ένα σένα τύχει πιο πολύ, άλλα πράγματα που θεωρείς ότι κινητοποίησα λίγο τη... τα... Μαρία, Συν πολύ δουλειά βέβαια έτσι, mm -hmm. ε, τουλάχιστον σπουδές πάνω στη μουσική, ασχολήσαμε πολύ μικρός, ε, σπουδάσαι από πολύ μικρός Ναι, ναι, ναι από τα εφτά μου είμαι στα οδεία Ψάξιμα πολύ, στο σπίτι ενώ πέρα από τα οδεία και μόνος μου Φυσικά τύχει και πάθος ήταν και το παιδικό μόνοι έτσι αλλιώς, αλλιώς δεν έρχονται αυτά τα πράγματα από μόνα τους mm. Και εγώ το... την έβαλα αυτήν την ερώτηση γιατί έτσι είχα μια αίσθηση μόνο από όσα είχα διαβάσει ότι η τύχη δεν ήταν το κύριο, σαφέστατα πάντα χρειάζεται και κάτι που να γίνει και να συνδεθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι mm -hmm. που θα κάνουν κάτι, αλλά αισθανόμουν όλα αυτά που λέτε ότι υπήρχαν ήδη και η επιθυμία και η πολλή δουλειά και η προσπάθεια και η επιμονή. Όταν λέμε, όταν λέμε τύχη, θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά στην ηλικία μας τα οποία έχουν κάνει και τη δουλειά, έχουν και το πάθος, αλλά δεν έχουν την τύχη. Οπότε αυτό είναι ένα σημαντικός παράγοντας mm. είναι, είναι δώρο, είναι ευλογία αυτό που μας συμβαίνει Όπως φαντάζομαι ότι είναι και παιδιά τα οποία α, Τους ανέγονται πόρτες που δεν είναι αυτούς που ακριβώς επιθυμούν Άλλοι σποιοντας τραγούδια από αυτό που θέλουν Άλλοι και αυτό Και τον των να αναγκάζονται να υποκύψουν Και να ακολουθήσουν ένα μονοπάτι Πιστεύοντας ότι τους βγάλει στο δρόμο τον μεγάλο Οπότε ναι αυτό, αυτό είναι μια τύχη Και είναι πολύ σημαντικό να την αναγν Ναι. Και πολύ αγάπη. Πολύ. Για να ακούσουμε και και και τους την δύο. αγάπη. <laughs> Η αγάπη λοιπόν, αποκλειστικά από τη Μαρία εδώ. Με μάτια που δεν κλαίνε μη μου μιλάς με λόγια που δεν καίνε Μη μ' αγαπάς αν δεν μπορείς Να πληγωθείς, να προδοθείς Να φτάσεις ως το θάνατο για μένα Να γίνεις παρανάλομα Της νύχτας μου το πέλο στα Σταγώνα με στο ήδη Απ' την αρχή να γεννηθείς και μάνα σου να είναι η αγάπη τα πρώτα σου τα βήματα να κάνεις με τα κύματα το νησιο μου να ψάχνεις για κρεβάτι Δεν έχει νόημα η αγάπη όταν δεν γιατί στης δεν φθάνει ως το κόκαλό μας για για κάποιο ταν δεν τρέμει το κορυμί όταν δε της δε φτάνει ως το κόκαλα Να πούμε ότι εδώ η στίχη του Γιώργου Σταυλιώτη ναι. Φυσικά με τη Μαρία Φυσικά με τις μουσικές του Γρηγόρη Πολύζου Να πούμε ότι είμαστε στον αέρα του Μυζικ Σοσάιτη Και έχουμε αυτή τη συνάντηση στον αέρα Με ένα καινούριο δίσκο του Γρηγόρη Πολύζου Και την Μαρία Κρασουπούλου που κάνει τον τεμπούτο της αυτό το δίσκο Λέγαμε πριν ότι είναι ένας δίσκος αλλά έκφραση του Νίκου Ζουδιέρη, δεν την οικιοποιούμε όμως είναι πολύ εύκολο να το δεις αυτό αν θυμάστε τα πρώτα πράγματα που σχολιάσαμε στο facebook το καλοκαίρι που εκεί συναντηθήκαμε και εμείς γιατί τώρα όλα μεσοέντερνετ έχουν γίνει ε, ήταν ότι πολύ σημαντική η μουσική, πολύ σπουδαία η μουσική θες λίγο να μας τους πεις Γρηγόρη Ναι, ναι. είναι ο Μανώλης ο Καραντίνης στο Μπουζούκι ε, ο Ρεκλής Βαβάτης Κασακορντεών Νίκος Ατύ Άκης του Γιώργης Κιθάρα, Γιώργος Ωντραφούριος Χάμοντ και Ιπιάνο, ποιο ξεχνώ, Θάνιος Γιουλετζής Βιολή, Μιχάλης Πορφύρης, τέλο. Και ε. Θήμιος ε. Παπαδόπουλος Λάουτου. Εντάξει, νομίζω Τα ότι αν... Δηλαδή, Τα στοιχειοδός να ασχολείσαι με αυτό το χώρο, αν σου πούν πες μου τον καλύτερο από κάθε κατηγορία οργάνου, θα πεις όλους αυτούς. Αλλά παλαιά λοιπόν, πολύ προσεγμένη παραγωγή, παραγωγ ένα βιβλίο CD μέσα σε αυτό το βιβλίο κάποιος διαβάζει πάρα πολλά πράγματα για το πως έγινε αυτός ο δίσκος η γνωριμία η... το χρονικό τελεσπάνω του δίσκου που δεν τα βλέπουμε πια στους δίσκους αν ακούτε θορύβους είναι γιατί φωτογραφίζεται η συνέντευξη για να ανέβει τις επόμενες μέρες στο site του σταθμού έτσι να έχουμε λοιπόν ένα πλήρες υλικό καταρχήν ο Γρηγόρη θέλω να σας ρωτήσω κάτι πως και αποφάσισες Αποφάσισε εσύ, το σκέφτηκε στο πρότεινα να βγεις και να δημοσιοποιήσεις την παρουσία σου στα μουσικά πράγματα με έναν σου δίσκο. Πώς και δηλαδή επέλεξε αυτό τον τρόπο και όχι τον άλλον που νομίζω ότι είναι και λίγο πιο συνηθισμένος Δηλαδή να πα σε ένα τραγούδι να, να του δώσει από ένα από από ε, Ήταν από τις πρώτες που πήρα από τον Νίκο Ζουδιαρή, όταν ακόμα μιλάγαμε μέσω ίντερνετ, ότι για να μπει στον χώρο ο συνθέτης και νομίζω ότι έχει πολύ δίκιο Έτσι. δηλαδή τα τραγούδια μπορεί να μην χάνονται να τα δώσεις αλλά χάνεται σίγουρα το σύγμα του δημιουργού τα εκειοποιείται ο τραγουδιστής ο ερμηνευτής και θεωρούνται τραγούδια του, του ερμηνευτή όπως γίνεται εδώ και αρκετά όπως χρόνια γίνεται... και έχουμε χάσει πολλοί τους συνθέτες ναι. οπότε να ένα στοιχείο άλλα παλαιά ναι. ο συνθέτης είναι το κεντρικό πρόσωπο ενώ υπάρχουν πολύ σημαντικοί μέσα και, και, Έχει ένα ρίσκο για σαν αυτό, ότι δηλαδή βγήκεσαι και νέος ηλικία και είπες, λοιπόν, γεια σας, είμαι ο Γρηγόρης Πολύζος και με συνθέτης και κάνω αυτό. Νιώθεις ότι έχει και ένα έτσι, ότι είναι λίγο πιο... Έχει ένα έχει ρίσκο, ένα γιατί ρίσκο. το πήρα όλο πάνω μου, ας πούμε, mm. ενώ τώρα ξεκινάω με αυτή την ενία. Αλλά είναι και ένα καλό εισιτήριο, όμως, για να ξεκινήσεις αυτό. Το ζήγησες και είπες ότι αυτό σε εκφαρύζει περισσότερο, προφανώς, ναι. από το να είσαι... Ένα, να έχεις ένα τραγούδι σε ένα... Ναι, και με τις συγκεκριμένες συνθήκες, συνθήκες ειδικά, απόλυτα. Εννοώ με όλο αυτό το cast, ας πούμε, και το, με τον Νίκο. Ναι. Εντάξει, όντως έγινε με έναν τρόπο πολύ... Δεν νομίζω μπορείς να γίνει καλύτερα στα πρώτα βήματα. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα συνθέτη και έχουμε το αντίστροφο. Πολλοί τραγουδιστές. Ναι. Εσύ, Μαρία, είσαι μία από όλους mm. και είσαι καινούργια, το Πρετάκι. Mm. <laughs> Πώς mm. ήταν λοιπόν για εσένα να με σε ένα δίσκο. Και τραγουδιστές οι οποίοι έχουν εμπειρία, ακόμα και πιο νέα, α πούμε, ο στόλη ορίζοντα, mm. είναι... να πούμε λίγο για τους τραγουδιστές εδώ, είναι ο αποστόλη ορίζον, είναι ο Λάκης καλκιά. Θα σας ρωτήσω μετά γι' αυτό αναλυτικά, γιατί ήταν για μένα πολύ μεγάλη έκπληξη όμορφη του ότι συμμετείχε σε αυτό το δίσκο. Και η φωτινή δάρα και φυσικά ονικοί. Πώς ήταν για σένα να συμμετέχεις με όλου αυτού του ανθρώπου να σε μία απόλου. Σχολείο. Mm. Απλά. Ένα μεγάλο σχολείο όλοι τους... Και οι τρεις ήταν για μένα κάτι διαφο ένα διαφορετικό κεφάλαιο. Ήσουν στο στούντιο, τους παρακολουθούσες. Πώς έγινε όλο αυτό. Ναι, ναι. Εγώ ανέβαινα στην Αθήνα πολλές φορές και χωρίς να έχω ε, εγώ ίδια να γράψω κάποιο κομμάτι να κάνουμε κάτι με τον Γρηγόρη. Θέλω να, να είμαι εκεί. Τα χάνεις τώρα αυτά. Φυσικά, φυσικά. Οπότε παρατηρούσες, μάθαινες. Ναι. Ο Λάξο Χαλκιάς πούμε ήταν για μένα σπουδαία υπόθεση το να τον γνωρίσω mm -hmm. μόνο και μόνο δηλαδή να του μιλήσεις ένιωσες και... θα κάνω κάτι αντίστοιχο mm -hmm. όπως ρώτησα τον Γρηγόρη αν συμφωνώ και θεωρώ ότι είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να μας συστηθεί mm -hmm. εξ ολοκλήρου με, δικής, με δικές mm -hmm. του μελωδίες έχει όμως και ένα ρίσκο εσύ ένιωσες ότι δίπλα σε τέτοια ονόματα <σχ> με πολύ μεγάλη πείρα με... Με... που έχουν μια σχέση με το κοινό mm -hmm. Ότι αυτό για σένα μπορεί να ήτανε μια περίεργη σύγκριση ή να χανώσουνε οτιδήποτε Καθόλου, καθόλου Θεώρησα ότι ίσα, ίσα που για μένα αυτό είναι μια καταξίωση Το να είμαι μαζί με αυτούς τους ανθρώπους mm. Γιατί για τον καθένα ξεχωριστά ή για τη Φωτεινή και για το Λάκ ήταν οι, τα χρόνια τους Ήταν οι δουλειές τους, ο, ο, με τον Αποστόλη ας πούμε Τον άκουγα με μια ψήρα σταθιά κεφαλονιά Αθήνα <laughs> Ε, τη Φυσσαλίδα και το τι να θυμηθώ διαρκώς Να πούμε ότι και ο Αποστόλης ε, το, συνδέθηκε αρχικά με τον Νικό Ζουδιαρή έχετε και αυτό το κοινό ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. και τον ναι. Ναι. Αποστόλη δεν γνωρίσαμε από τον Νικό Ζουδιαρή Ήταν ένα μαγευτικό ταξίδι αυτό και ακόμη δεν έχει τελειώσει ακόμη είμαστε μεσοπέλαγα Μιας και πιάσαμε λοιπόν το κεφάλαιο των τραγουδιστών να ξεκινήσουμε από το Λάκη Χαλκιά Α, ναι. να ακούσουμε τη δική τους συμμετοχή σε ένα πολύ ωραίο λαϊκό λα� Στην παλιά την, εθνική, στην λέγεται, παλιά, την εθνική, από εκεί βγαίνει και ο τίτλος του δίσκου ναι, από ένα ναι, ναι, στίχο, ναι. σε τόπους που δεν ξέρω Πολύ ωραίο τραγούδι, για ακούστε το και επιστρέφουμε να πούμε περισσότερα Βάρεις χιόνια και βροχές και εγώ να ψάχνω Πασχανιές με στα δικά σου χύλη. Να προφητεύω για καιρό ότι θα'ρθείς ξανά εδώ κι ο ήλιος Θα ανατύνει Μες στην παλιά την εθνική Τα πορτηγά πάνε γραμμή, Σε τόπους που δεν ξέρω Να ήταν ο πόνος λιγωστός Να τον σηκώσει ο οδηγός Άλλο μην υποφερό. Sola tassed na, lulludja a A kapja és na Μεσ' την παλιά την Εθνική τα φορτικά πάνε γράμμι, σε τόπους που δεν ξέρω. Να ήταν ο πόνος λιγωστός, να τον σηκώσει ο οδηγός, άλλο μην υποφέρω. Μεσ' την παλιά την Εθνική τα φορτικά γράμμι, σε τόπους που δεν ξέρω. Αταν οπόσκο να τον σηκώσει ο δικό, μην υποφερό. για την εθνική τα φωτιγά πανεγράμμι σε τόπους που δεν ξέρω να τα νοπονος λίγος να τον σιγώσει ο δίβος αλλο μην υποφέρω νες την για την εθνική τα φωτιγά πανεγράμμι σε τόπους που δεν ξέρω Λιγωστός, να τον Αδό, νι, νι, Αυτή λοιπόν ήταν στην παλιά την Εθνική με το λάκι χαλιά. Πε μα λεγο για το λάκι χαλιά. Πώ βρέθηκε στο δίσκο. Ε, ο Νίκο ήρθα από για τον τραγούδια αυτό, είχα ένα κοινό γνωστό και γνωρίστηκαν. Τώρα πρόσφατα ξέρω. Ψάχναμε, έτσι μια εμβληματική παρουσία για τον τραγούδι αυτό και νομίζω ο Λάκης το είπε εξαιρετικά, ο ιστορικός λέξη έτσι. Ναι, ναι. Το είπε εξαιρετικά και νομίζω ότι είναι και ένα κεντρικό τραγούδι του δίσκου, Τουλάχιστον όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ. Έχει ένα ειδικό και, έδωσε και ένα ας πούμε και μόνο με την παρουσία του στο δίσκο το διαφορετικό. Βέβαια. Σύμουρα. Απ' την άλλη, ξέρεις, είναι μια Τουλάχιστον εγώ δεν τον είχα Τα τελευταία χρόνια Υπόψη μου ότι κάτι κάνει Μου είπες ότι τον επέλεξε Μάλλον τον... η ιδέα ήταν του Σαυτό το Σε αυτή τη διαδικασία Της παραγωγής του δίσκου εί Είχε τέτοιο ρόλο αρκετά Ο Νίκος Ζουδιαρης να προτείνει τραγουδιστές Να θεωρεί ποιοι είναι Καλό να πούν κάτι Να προτείνει μουσικούς Ναι, ναι, και φυσικά τον άφηνα και εγώ με την εμπειρία του εγώ πρωτάριες, τον άφηνα μου προτείνει ελεύθερο ότι, ότι πίστευε ότι είναι σωστό και 9-10 φορές το αποδεχόμουν πάρα πολύ ευχαριστά. Ταιριάζατε στις σύμφωσες αυτά που απόλυτα, Ναι, ναι, ναι, απόλυτα, ναι. Γενικά τώρα, έτσι, μιας και λέμε αυτό, αναρωτιέμαι, λέγαμε και πριν για το, και για σένα Μαρία, πως ήταν σχολείο όλοι αυτοί οι τραγουδιστές, Σε αυτό το χώρο όταν είσαι νέος και νέαρος, γιατί ξαναλούσετε σε ηλικία μικρή, εντάξει κάποιος μπορεί να κάνει τον πρώτο δίσκο σε μια μεγάλη ηλικία. Τις mm -hmm. εμπιστεύονται, σε, σε κοιτάν καχύποπτα, εντάξει προφανώς έχει να κάνει και με την περίπτωση, αλλά η γενική σας αίσθηση μέχρι τώρα ποια είναι ότι σας καλοδέχτηκαν στο χώρο. Ε, από τις λίγες νορυμίες που έχω προς το παρόν, θεωρώ πως ναι, δεν έχω αντιμετωπίσει κάτι ασχημό Ακόμα. <laughs> Γενικά δηλαδή είναι, υπάρχει χώρος για νέους ανθρώπους Θα έλεγα πως ναι, mm. Θα έλεγα ναι. Μαρία Ναι και εγώ το βλέπω μια καλοπροαίρετη ματιά όλο αυτό ε, Μέχρι την ώρα τα δείγματα που έχουμε λάβει είναι πολύ θετικά Από τον κόσμο Και από ανθρώπους του χώρου Οπότε συνεχίζουμε Έτσι Με μια ευχάριστη διάθεση γιατί Και αυτό τύχη είναι που λέγαμε πριν για τη τύχη. Δεν, δεν, έχει, δεν, μας έχει, δεν μας έχουν κλείσει πόρτες από το δίσκο και έπειτα. Ίσα-ίσα που μας φέρνει πιο κοντά με κόσμο, με περισσότερους ανθρώπους αυτή η δουλειά. Ανθρώπους εννοείς, ανθρώπους που ακούνε το δίσκο και ανθρώπους του χώρου. Και του χώρου. Σαφώς και του χώρου. Νιώθεις δηλαδή ότι ήδη αυτός ο δίσκος έχει αρχίσει να να μπορείτε να το αξιοποιήσετε αφού δώσατε δείγμα γραφής να το πάτε και παραπέρα mm -hmm. Αναφισβήτητα ο δίσκος για τις εποχές που διανύουμε πηγαίνει καλά Ναι Ξαναλέμω ότι γενικά είναι ένας δίσκος από αυτούς που είχαμε πολύ καιρό να mm -hmm. πιάσουμε στα χέρια μας όσοι ασχολούμαστε και αγοράζουμε δίσκους γιατί είναι λίγη πια αυτοί ε, Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες, ότι νιώθετε κι εσείς ήδη να υπάρχει μια... γιατί είναι, είναι το που το που καινούρι Ναι. Μας δείξτε τις παραλίες. Νεκρι эпоχή. Τι σας έβησε και κιόσας να το βγάλετε μες τον Ιούλιο, νομίζω; Ιούνιο, τέλος Ιουνίου βγήκε. Τι μας έπιασε; Για πιο πριν είμασταν απλά πλάκα με διάφορα θέματα, τα γλωστά, ε. ε, Και βγήκε τότε. Είναι νέος δίσκος πάντως, μιλάω. Ναι, │, ναι, ναι. Κυριαστικά Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και μετά που μαζευόμαστε Μπορεί να πíso ότι άρχισε να ακούγεται. Μ. Mm Κλιπον. -hmm. λίγο να λέμε κι πράγματα για τα τραγούδια. Γιατί αν πάντα με ενδιαφέρει πώ κάποιο πιάνει ένα στοίχο στα χέρια του και πώ μπαίνει σε μια διαδικασία να το μελοποίσει. Mm -hmm. Δεν θα μπορέσουμε να τα πούμε όλα αυτά σήμερα. Γι' αυτό εντάξει, θα πούμε για κάποια τραγούδια. Τώρα λοιπόν λέω να ακούσουμε την πέτρα από το φεγγάρι, που είναι η συμμετοχή της Φωτεινής δάρα. Θε να μα πει λίγο για αυτό το τραγουδί. Λοιπόν, είναι σε στίχο του Κωνσταντίνου Σύρμα καταρχήν. Ε, ήταν για άντρα στην αρχή του τραγουδίου, δηλαδή το φίλο ήταν ανάποδα. Απεφθινόταν σε γυναίκα μετά. Αφευκό ήταν η γυναίκα. Αλλά σκεφτήκαμε τη Φωτεινή ότι θα της πήγαινε πολύ το κομμάτι, αλλάξε εύκολα το φίλο, δηλαδή το έγινε να γίνουν ως. να κάνεις ως... τη χουργή αυτά, πρέπει ε, να, δάξει, να τα μαθαίνουν. Και... και το δώσαμε στη φωτινή. Γενικά όταν μπαίνεις στη διαδικασία να μελοποιήσεις κάτι, mm -hmm. τι προσέχεις, να είναι ο στίχος σε φόρμες που δένουν με τις μουσικές που θες να βάλεις, θες να σου κάνει και ένα νόημα ο στίχος αυτό που λέει Τι μετράει περισσότερο μέσα Όχι φόρμα δεν με άντε Άντιστα έχει και περίεργο φόρμα Στον λόγη ότι υπάρχει αυτό φορά. έτσι δηγενικά, ναι, υπάρχουν πολλοί Επειδή είναι και τέσσερις διαφορετικές στη Και οι δικές σου μελωδίες είναι διαφορετικές Και άλλα μέτρα και... Δηλαδή αν διαβάζεις το κουτσούς ή δεν έχει μέτρο είναι... Κανένα είναι <laughs> ε, Όχι περισσότερο η όταν το διαβάσω λένε, μου κάνει μια αίσθηση περισσότερο mm. Κάτι Δεν θυμάμαι γιατί έχουν περάσει και Μπορεί και 2 τρία χρόνια από το τότε που το με ελοποίησα είναι τόσο πολλά ε. Ναι, ναι. Ε, Πάντως σίγουρα για να κάτσω να το φτιάξω ε, Με συγκίνησε προφανώς Και mm, να το ακούσουμε Νομίζω θα συγκίνησε κι άλλους. Σώγνωστος δρόμος μεφέρω σε δόλο, η αμαγία μεγλίσαν στα στράφτερό του βλέμμα, ελαθέ μου και χαρίσε μου το τερμα, ενανέω. σώμα ψυχογενεκό, ας είσαι στο χέρι μου μια πέτρα από φανγκαρι, να έρθει μια in pari a ti Δεύτερο του φλεμώ, ελαφτέ μου και χαρίσε. συγκινητικότητας αυτό το τραγούδι νομίζω και ωραία ερμηνεία ναι, από ναι, ναι, Λοιπόν να αφήσουμε λίγο το δίσκο αλλά με αφορμή το δίσκο θα σας κάνω την επόμενη ερώτηση. Πιάνομαι από μια φράση του Νίκου Ζουδιαρη που είναι από τα πιο συγκινητικά πράγματα μέσα στην αφήγηση αυτή που λέει γρηγόριο ότι όταν σε πρωτοείδε αποφάσισε ότι θα πηγαίνατε μαζί στον ήρό σου mm -hmm. και απόμενε απλά να υποθεί Πολύ ωραίο και πολύ συγκινητικό ναι, ναι. Ποιο είναι το όνειρό σου για αυτό το χώρο Το πρώτο μόνο νομίζω ήταν αυτό που πραγματοποιήθηκε Δηλαδή ένας δίσκο, mm. ένας δίσκος με δικά μου τραγώδια Αυτό, κατακτήθηκε το πρώτο Με τη βοήθεια του Νίκου εννοείται ε, Σε αυτό εννοούσιο ότι θα πηγαίναμε με mm. Και από εδώ και πέρα, γενικά δηλαδή γιατί κάνεις μουσική Ποιος Ποιο είναι ρε παιδί, είναι δρόμος Σε αυτό που ξεκίνησε Γιατί ε, όπως λες καταλαβαίνω ότι για πάρα πολλά χρόνια επειδή να πούμε ότι ασχολήσαμε τη μουσική και επαγγελματικά έτσι νομίζω διδάσκει Διδάσκω ναι σε οδηγώ Οπότε είσαι στη μουσική ναι, ναι. Ωραία πήρε ένα δρόμο αυτό, αυτό που ονειρευόσουν Αυτό είναι το παιδαγωγικό ας το πούμε κομμάτι Ναι ε, Ήθελα και αυτό το, το πιο δημιουργικό Το καλλιτεχνικό Ναι, ναι. Ωραία αυτό μπήκε σε ένα δρόμο mm. Σου έχει ανοίξει αυτός ο δρόμος έτσι να βλέπεις και τον ορίζοντα από εδώ και πέρα. Τα ε... επόμενα πράγματα ενώ που μπορεί πια να έχουν μπει σε όνειρά σου Θα ήθελα πια κάτι που δεν έχω κάνει έτσι ποτέ συστηματικά να βγω να παίξω Με τη Μαρία, με τον Αποστόλη να βγούμε να παίξουμε Σε ενδιαφέρει αυτό δηλαδή, οι live εμφανίσεις Ναι, ναι θα ήθελα να το δοκιμάσω Είναι κάτι στα σχέδια Συγκεκριμένο όχι, όχι. Είναι στα όνειρα πάντως ναι. Οπότε να υποθέσω ότι κάπως έτσι φαντάζει την πορεία σου από εδώ, με δίσκους, με εμφανίσεις που θα παρουσιάζει αυτού τους δίσκους για τη δουλειά σου με τραγουδιστές τραγικό. Καμπέσει και παράλληλα στο δύο και δουλειά που έχω δοκιμάτα. Δεν σκέφτεσαι να σου πούμε ότι κάποια στιγμή θα ήθελε να μην χρειάζεται να κάνεις αυτή τη δουλειά. Α, όχι όχι, με αρέσει. αρέσει. Μου, μ αρέσει ναι. Είναι όμορφη η διαδικασία να μαθαίνεις άλλους μουσική. Ναι, είναι πολύ. Δύσκολη, εύκολη. Ανάλογα με την περίοδο πάντων, δεν θα έλεγα εύκολο παντό. Mm. Δεύονται, γιατί είναι και μικρά τα παιδιά, τα περισσότερα ξεκινάνε μικρά Οι έννοιες είναι λίγο δύσκολες Αλλά μ' αρέσει Και μπορεί να ξεπηδήσουν και παιδιά που Βέβαια, Και αυτή θα είναι καλλιτέχνες μετά Εσένα Μαρία, το όνειρό σου Το όνειρό μου είναι να τραγουδάω Να συμπαρασύρω τον κόσμο Στο, στο συνέστημα ενός τραγουδιού Να κάνουμε κάποια live με τον γρηγόρι να, να τρυφτούμε και σε αυτό και γενικότερα να κυλήσει ωραία αυτό. Δηλαδή δεν φαντάζομαι να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου εκτός από το τραγούδι. Δίσκο δηλαδή δικό σου δεν θες. Ενώ δικό σου δικό σου, ξέρεις, όπως το κάνει οι νορμάλοι τραγουδιστές. Είναι δυνατόν να μην θέλω... Πέντε έξι συνθέτες μέσα στη χουργή και αυτή εξώφυλλο. Όχι πέντε έξι συνθέτες, θα ανερευόμουν ένα δίσκο δικό μου mm. σε μουσική του γρηγόρι. έχει πάρα πολύ νομίζω. Ε. Και εγώ <laughs> Νομίζω τριάξατε ναι. Οπότε φαντάζεσαι δισκογραφία Και live εμφανίσεις Ναι, αυτό θα ήταν για μένα ναι... Το απολύτως επιθυμητό Καταλαβαίνω όμως ότι αυτό που λέτε Και οι δύο με έναν τρόπο Είναι ότι αυτό έχει μια αξία να το κάνουμε Σε πράγματα που αγαπάμε Δηλαδή mm -hmm. με στιχουργούς γρηγόρι φαντάζομαι πως αρέσουν στη στοίχοι του Και τραγουδιστές που εκτιμάς Και νιώθεις ότι μπορεί να αποδώσεις Ό,τι έχεις γράψει Εσύ Μαρ Ναι, αλλιώς ούτε νόημα έχει, ούτε και θα βγει και κάτι καλό ψηφευό. Αυτό σας κάνει να έχετε έτσι αμφιβολίες για το πόσο μπορεί να γίνει, όχι σε σχέση με εσάς, τις ικανότητες σας, το σας, αλλά με την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Βέβαια. αλλά και φυσικά στη δισκογραφία, που είναι ένας χώρος που έχει πληγεί πολύ. Βέβαια. Νομίζω και είναι και που δεν το έχουμε συζητήσει και Έχετε όμως μια καλή εμπειρία Σίγουρα. ήδη. Θέλω να πω ότι αυτό φαντάζομαι ότι αλλάζει τα πράγματα κάπως. Σίγουρα. Αν έχει γίνει μια φορά γιατί να μην γίνει και ναι. δεύτερη. Εγώ πάντως, διαβάζοντας το δίσκο, το βιβλίο ξαναλέω που είναι μαζί με το δίσκο, σκεφτόμουν ότι αν ήμουν ένας νέος καλλιτέχνης που δεν είχα ακόμα κάνει ένα βήμα, θα παίρνα πολύ κουράγιο από αυτό. Δηλαδή, έχεις μιώσει ότι τελικά μπορεί να γίνουν τα πράγματα ακόμα, ακόμα και αν είναι δύσκολα, αντικειμενικά. Εννοείται με τον τρόπο αυτό που. Ναι, και με οποιονδήποτε τρόπο, ότι τέλο πάντων μπορεί να ανοίξει μια πόρτα. Ναι. Και κάποιο να κάνει αυτό όπως τον ρεύεται. Έχει σημασία αυτό. Γιατί mm -hmm. μιλάει γι' αυτό και εγώ μιλάω γι' αυτό. Mm -hmm. Δεν είναι το θέμα ότι έγινε ένας δίσκος Όπως ξέρετε και εσείς και έτσι το ξεκινήσατε μπορεί να ανβάλει ένα τραγουδίο στο YouTube, μπορεί να ανβάσει ένα τραγουδί σε διάφορες σελίδε ή mm -hmm. να ακουστεί. Κάνατε κάτι με ένα τρόπο λίγο ξεχασμένο και έχει κάτι ολόκληρο. Οπότε αυτό λέω ότι Διάβαζοντας κάποιος το χρονικό και βλέποντας το δίσκο Έχει μια αίσθηση ότι μπορεί να γίνει ακόμα αυτό Και εγώ έχω την αίσθηση ότι σε κάποια παιδιά Της ηλικίας μας που έχουμε κοινά στοιχεία Την αγάπη για τη μουσική και το πάθος Ότι μπορεί να έχουμε δώσει παραπάνω όνειρα Ότι μπορούν να τα καταφέρουν παρά τις εποχές στις δύσκολες Έχετε ανθρώπους που είναι στην ίδια φάση με εσάς Φίλους που είναι συνθέτες, τραγουδιστές και που το παλεύουν Έχετε αυτήν αίσθηση για ε... τη αντίκτυπη που έχει η δική σας εμπειρία σε άλλους. Φίλους έτσι δεν έχω, αλλά με έχουν βρει διάφοροι έτσι είναι οι άνθρωποι στο facebook που έχουν διαβάσει το, το κείμενο και μου έχουν πει ότι η γρήγορη και μας έχεις δώσει και μας κουράγει ότι κάπως μπορούμε να προχωρήσουμε. Δηλαδή αυτό που λες μου το έχουν πει και άλλοι. Mm. Νομίζω ότι βγαίνει πολύ έντονα αυτό. Mm. Αγάπη, πάθος, μεράκι και κάπου ανήκει μια πόρτα ρε παιδί μου. Χαίρομαστε πολύ για αυτό που λ Λοιπόν, για να πάμε σε ένα τραγούδι ακόμα Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος Και είπαμε θέλω να ακούσουμε αρκετά τραγούδια Το κάποιος τραγουδούσε Με τον Αποστόλ Λυρίζο έρχεται Για να το ακούσουμε Τώρα μείναμε Που δικαιά. Σε ένα καράβι δίχως καπετάνιο Ρίξαμε στη θάλασσα αυτόν που μας είπες Αυτόν που για αγάπη μελόδικά μιλούσε Μα τουλάχιστον πριν κάποιος τραγωγή ωνοις κιόπι τώρα το στομάχι τώρα και τη νύχτα το σκοτάδι μας διάπερνα από πληγώντις τρίπες χαμένο για πάντα ότι καρδιά μας ποθύσε ματουλάχιστον πριν κάποιο τραγουδ I'm από γνώση έτεινε τα σώματά μας κάποιος φώναξε βλέπω στεριά μα όσο φτάνανε πάλι για διαπόσταση υπήρχε ψάχναμε τον τρόπο να φτάσουμε ως εκεί και εσύ γελούσε μα συγκλούσες, ο ένας τον άλλον τον τρόπο ήξερε μόνο Αυτή ήταν ακόμα μία συμμετοχή του, όπως το λυρίζω σε αυτό το δίσκο, κάποιος τραγουδούσε. Είμαστε προς το τέλος της κουβέντας μας. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή φαντάζομαι για να κάνετε όλα αυτό που κάνετε, σας αρέσει πάρα πολύ μουσική, την αγαπάτε. Είστε και ακορατές δηλαδή πέρα από συνθέτης και τώρα. Mm. Τι ακούτε γενικά, σας αρέσει και με ένα τρόπο είναι λίγο ερώτηση παγίδα για σένα Γρηγόρη γιατί Μέσα από αυτό θέλω λίγο να καταλάβω και τι επιπροέσω, δηλαδή ποια άνθρωποι επηρεάζαν γιατί φαντάζομαι ότι όταν ακούς και αγαπά κάποιον με ένα τρόπο μπαίνει και στη Ναι, μοίρα, μοίρα, εκεί όπω Καταρχήν να ακούω από ελληνική μουσική έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στους μεγάλους συνθέτες δηλαδή Χατζηδέκτορά και ορίζει το Μαρκόπουλο και τα σχετικά, και με την επίταφση των τροχοδοποιών από του Σαβόπουλο και μετά, δηλαδή. Από ξένα κυρίω κλασική rock, Pink Floyd, την Purple. Λετζέπιλν και τα λοιπά. Κλασική μουσική και λόγω σπουδών. Ναι βέβαια. Αυτά γενικά. Mm. Και λίγο τζάς θα ακούσω. Έχω έτσι να αυρή φάσμα, αλλά κυρίως αυτά τα τρία ίδινη που έχω και γνώσεις και περισσότερο ασχολούμαι. Γενικά ακούς, δηλαδή αφαιρών ασχολούμαι. Ναι, ναι πάρα σχρόν. πολύ, ναι βέβαια. Mm. Εσύ Μαρία. Εγώ και γι' αυτό με μαλώνει κάποιες φορές Στη ξένη δισκογραφία έχω λίγο μαύρα μεσάνυχτα Έλα εδώ μια χαρά είμαστε, ε, Μαζί α, είμαστε αυτό. Αλλά στην ελληνική δισκογραφία Υπάρχουν πολλοί συνθέτες που με έχουν αγγίξει από μικρό παιδί Εννοείται Μάνος Χατζητάκης, Θεοδωράκης, Μαρκόπουλος, Λεοντίης, Γιώργος Σταυριανός Και από τις πιο σύγχρονους ε, Νίκος Ζούδιαρη, Στανός Μικρούτσικος Όλοι αυτοί είναι ακούσματα Και στιγμές για μένα ναι. Τραγουδίστριες που είχες έτσι Με ένα τρόπο πρότυπα Εντάξει, Δεν το λέω να θες να τους μοιάσεις Σαυτός. Αλλά να σε συγκινεί πολύ η ερμηνεία Τους και ο τρόπος που αντιλαμβάνεται το τραγούδι ε, Η μεγάλη Χαρού Αλεξίου Τάνια Τσανακλήτου Δημητρα Γαλάνη Αυτές είναι Μεγάλες κυρίες Να που... mm. Στη Μαρία Δημητριάδη έχω ιδιαίτερη αγάπη Γιατί Έτσι έχει μια μεσότητα, μια η φωνή ήταν, είναι, θεωρώ, στο κόκαλο Αυτ, Σε αγγίζει από τα μαλλιά μέχρι τα νύχια, δηλαδή είναι διαπεραστική η φωνή της. Θεωρώ ότι ήταν από τις μεγαλύτερες σελίδες τραγουδίστριες Και ίσως και λίγο... Δεν θα έπρεπε να τη συνδυάζουμε μόνο με το πολιτικό τραγούδι. Έχει πει και πολύ ωραία ερωτικά τραγούδια Μάρια Δημητριάδη. Και εκεί φαίνεται αυτό που λες, γιατί ήταν στα πολιτικά πολύ στιβαρή <στηβάρει> στη και ξεσηκωτική και στα άλλα πολύ μελλοντική. Στομαντικά, ναι. <στηνική> και... <στηνική> Έχει και μετά η μεγάλη τον Αντωνάκη. Έχω, έχω... Έχεις εντρυφίσει πολλές. <στηνική> πολλές. Γενικά είστε σε μια διαδικασία να χωράζετε δίσκους, να ακούτε καινούργια πράγματα, να είστε δηλαδή δ Ή το χάσατε ήδη από τις πρώτες στιγμές Όσο μπορούμε και μας επιτρέπει και το ότι δεν υπάρχουν πλέον μαγαζιά Σωστο και δηλαδή αυτό Δηλαδή τις σκοπολίες στην Καλαματά δεν έχουμε mm. Και στην Αθήνα όσο πάνε ε, Και κλείπουν Βέβαια. Αλλά γενικώς Το ψάχνετε Εγώ αγοράζω, αν δεν πάρω δέκα δίσκους το μήνα δεν... ε, λοιπόν, δεν Είσαι είσα από αυτούς που συνταίρω τα, τα, τα λίγα Εντελώς, εντελώς Εγώ δεν θα έλεγα ότι μέσα αυτό το σημείο Αλλά αγοράζω δίσκους Ψάχνω νέα τραγουδιά. Μουσική. Ε... Χρυγόρη... Και εύχομαι να, να, να, να συνεχίσει, υπάρχει. να υφίστατε ελληνικό τραγούδι αυτό. Ο τέλος δέκα δίσκους το μήνα ελληνικούς. Ναι. Ναι. Τι, τι καινούργιο εισακούσε, ας πούμε, τελευταίο χέρα που μπορεί να μας... Ε... Θες να μας το πεις. Καταρχήν δεν είναι ο καινούργιος κατά ανάγκη. Ναι. Μαζεύω, δηλαδή, όλη την παλιά δισκογραφία. Πιάνω ένα-ένα ένα και τα παίρνω όλα με τη σειρά. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να αλλάξει σπίτι Ναι <laughs> <laughs> Ή να φύγω εγώ ναι. Ε, Κάτι καινούργιο που να έχω ακούσει Τώρα δεν θυμάμαι Μην πιάσει, θα προετοιμάσω Ωραία, Δεν μου έρχεται Οπότε είστε, καταλαβαίνω και από τους ανθρώπους Που μου είπατε ότι θαυμάζετε ότι Γενικά είστε παραδοσιακοί ακροατές Δηλαδή, σας αρέσουν και τα παλιά, τα κλασικά Μαζεύετε αυτά Συλλέγετε ας πούμε αυτούς τους δίσκους <laughs> Ναι, ναι, με το μανίες Καλά θα βάλουμε τραγούδι και θα κλέψουμε λίγο από την επόμενη εκπομπή για να σας πω σκονάκι την επόμενη ερώτηση Λοιπόν, τι να ακούσουμε, να ακούσουμε το στην τρέλα που είναι αγαπημένο, που είναι αυτό που σε γνώρισε εγώ Μαρία Που είναι αυτό που ο καραντίνης παραδίδει για να ακούσουμε Μας, που έμεινε να κιέι στη φωτιά, κράταςες τη δύναστη φωνή μας μέχρι να βγει από τα χείλη, τα κρίστα. θα αλλάξει, και θεό, Σου και ευχαριστώ. Από μικρούς μας θάζαν στα θηρία, μα τα θυρία σουν πιάσε κλουβιά και καταλυμούνε τραφεί. Σε έναν κόσμο πολλά γίνονται αλλιώς πρέπει να αλλάζει συνεχώς κι αφού στη τρέλα βασιλεύει ο τρελός πως θες να μείνεις γνωστικός Αφού στη τρέλα βασιλεύει ο τρελός πως θες να μείνεις γνωστικός Σε βγάλω γιατί δεν πρέπει κάτι να αγαπώ Είναι μου λέει ένα μάρτημα μεγάλο Ίσως το μεγαλύτερο κακό Μα σένα παραλήρημα αλήθειας Μου είπε κάπου, κάποιος μια φορά Πασαλέπε σωστά. Σ' ένα κόσμο πολλά έχει να και Σαν πέτρα στο κέντρο Μια σα Θα σε ζητώ θα σε θυμάμαι, Μόνο καπνός, Κι όταν φύγει σκέψου πως θα'ναι σαν πέτρα στο κέντρο μιας αμμουδιάς θα σε ζητώ, θα σε θυμάμαι μόνο καπνός σβησμένης φωτιάς Θα σε ζητώ, θα σε θυμάμαι μόνο καπνός Βυσμένης φωτιά